Ναι. Ωραία, κάπως το Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πώς είσαι, αγόρι μου, τα πέρασε. Καλά, με, εντάξει, να μην Δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία, το ξέρω. Εμένα μου λε. Mm. Άντε, πότε θα έρθει Μη Τιλίνη. πότε ξανά ήρθα για να έρθω και τώρα. Ήταν να έρθει πριν το COVID και ακύρωσε την παράσταση και το έχω ακόμα το ειστήριο. Εγώ ακύρωσα γιατί COVID, εγώ ε, το COVID, αυτό λέω, να έρθει, να την έχω και αυτό Όλο αυτό λοιπόν ο κλειστός φάκελος τη ψήφου με την υπεύθυνη δήλωση μπαίνουν όλα στον φάκελο επιστροφής. Να ρωτήσω κάτι, δέχεστε βίζα. Καλά, έχει να ανοιχθεί μέσα στο φάκελο, θα δει η φορευτική μέσα του. Τι καπότα θα δει, το τι κατουρημένα τέτοια, κόλα θα γίνει. Μα ποιο πληρωμένη ψήφο δεν θα λέει πλέον. Αποστόλη ψήφιζε μια δημοκρατία. Έλα να σου κάνω τα τάστριλικια σου ό,τι θέλει. Έλα να βγάλει. Θα... Τα βλέπει. Τέλο πάει. Mm. Και να σου ρωτήσω τώρα, η επίσκεψη κάτι ακόμα. Η νέα αριστερά, όπω είναι η νέα δημοκρατία, τέλο πάντων, ξέρει τον ΤΕΜΕΚ. Νέα δημοκρατία, νέα αριστερά. Η συντομογραφία θα είναι Να. να. Οπότε θα λέμε Μουτζα. Να μου. Να. Να. να μου. Περίπου. Να μου ήμουν να. Μην το λε έτσι σε επανάληψη. Είναι λάθος Αυτοί θα φωνάζουν. Α, ου ουα. Είναι νέα γιατί κάνουν σαμορό πρώτα. Το... Είναι μικρά ακόμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αποστόλοι, από Γαλλία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσάουσόλοι, πώς πάτε. Από πού με παίγνεις, από τη Γαλλία. Από την Γαλλία, από τη Λιόν, όπως πάντα. Α, Λιον, καλή ομάδα παλιότερα τώρα για τον... Ε, εντάξει, ρε Λιόν, εντάξει, έχει και στη τέλο πάντων. Έχουν μείνει μόνο τα κινήματα, τα εργατικά εκεί πέρα. Τέλο πάντων, αυτό <laughs> λέω και εγώ. Τέλο πάντων, τι θέλει, φίλε μου. Κοίταξε, σε πήρα τηλέφωνο για, πολύ απλά για να σου πω μια πολύ καλή που με πήρε ένα και μου είπε από Χελβετία, από Γενέβη. Πρώτον, πριν κλείσει το έτος, λοιπόν, φίλε μου, κάνανε μια απεργία εκεί πέρα στο προσωπικό εδάφο, στη Δυνατά, στο να ωραία. Σαβάτο, λοιπόν, πούμε, ξέρω εγώ, την, απεργία, την κήρυξανε, Σαβά το τη γυρίξαν, και γιακή πρωί τα ικανοποιήσαμε. Θα τα όλα. Κυριακάτικα; Ναι, κυριακάτικα. Α, δεν αυτό είναι... δεν χονεύω, είναι κυριακάτικο. Μα δεν καταλαβαίνει. Δεν το χονεύει γιατί μπορεί απλά ήταν πριν τα χρήνα. Καταλαβάζει. Να... Ναι, ναι, ναι και εκεί πέρα δεν έχει μάλλον εκείνε Για το αρνί του γενέργεια και να κόσμο τώρα, καταλαβαίνει. Τώρα βγάζει νόημα μεγαλύτερο. Εκεί είναι δεν ποτέ, έχει χαζά. Με. Είναι που να ξέρουν τα κινήματα να πιέσουν. Αυτό. Και ακριβώ στοχεστικέ κινητοποίηση λοιπόν. Πού <laughs> πονάει τα φεντικό, που πω να είναι το κράτο, φυλάκια. Ακριβώ, μάκια τον κόλλο. Αυτά λίγο, αυτά να βάλουμε στο μυαλό μα Σίγουρα, σίγουρα. Για κάτι πες... άλλο. Στο μουλοχτότυπο, να άκουσε με λίγο πριν τελειώσει το 23, στο Δήμο Αγίων Αναργίων Καματερού, έχει Αγίου Αναργύρου τη Λιόν, ήξερα ναι, ναι. για Νίκαια, αλλά και Αγίου Αναργύρου και Καματερό. Δήμο Αγίων Αναργύρου καματερού. Καματεγω... καματερού. Αυτό καματερού. έχει καματερού. λογική, γιατί έχει εγώ. Γω... Τέλο πάντων, ναι. βάλανε ειδικό τέλο, καινούργιο ειδικό τέλο στη Δημοτική Αρχή. έτσι, πάντων, βάλανε ειδικό τέλο στη Δημοτική Αρχή. Η Άγια Ανάργυρη στα Γαλλικά είναι αυτό που λέμε σενναργτζή. Πού είναι σεν αναργυρή. Και κάτι άλλο. Εκεί πέρα βάλανε καινούργοι Δημοτικό τέλο. Τέλο πάντων, πολύ καλό. Εντάξει, Δηλαδή, ο θα πληρώσει ε, Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Μόνο δημοτική αρχή θα έχουμε. Θα έχουμε και δημοτικό τέλο. Θα πληρώσει. και όχι μόνο εκεί. Και στο περιστέριο έγινε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, η δίκη Παχατουρίδη. Εντάξει, πριν τελειώσει το 23, θα μου και αυτή, 10% αύξηση, α πούμε, ξέρουμε, δημοτικά τέλη. εννοεί που θα είναι αριστερό μέτρο. Πάντα, πάντα αριστερά μέτρα. Σωτά Πιο σωστό μου φαίνεται ε, δεν είναι Πιο Ας σωστό, τα... τώρα ναι, τώρα φτιάχνει Φίλε μου, σου εύχομαι καλή χρονιά, καλή υγεία, πάνω απ' όλα Καλή δύναμη, καλή γαλλονισκή χρονιά Μην Ο... πας, άσε τα καλά, θα φτάσουμε στο καλό παράδεισο Καλά, εντάξει, με το κάνουμε. Γ... Ε, με γι' αυτό σου λέω, Ήρεμα κάπου ε, εντάξει, ναι, μπράβο, ναι, καλά, εντάξει Ας πούμε, καλή, καλή, Αυτό, πάνω, Αυτό. Ναι. Με θυμάσαι ρε π***** Ο μου. Αυτός, αυτός. Από πού με παίρνεις από σπέτσες. Όχα, σ' άρεσε. Καλό. Λάκα, το καρατέσου εγώ, και αυτό ε, είχατε να λέτε ρε μ' Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Άτε και ρε, ρε π... γαμίσου μ' α*****, που θες τόσο κευχές, π... παπάρα, π... θες κευχές. Π...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 Για το ότι η υγεία είναι δωρεάν Το ότι η παιδεία και η το... υγεία είναι για τον πού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 Σε αυτή τη φάση. Ακριβώς αυτό είναι, ότι ή δεν υπάρχουν ή έχουν αντικατασταθεί τώρα με τους influencers και με τα... Η ίδια... Τούνι, ωραία και... να μιλήσει η Τούνι. Δεν αναμιλήσει και η γιατί όχι. Κι Ντούβλη. Κανελεύκανση η κοπέλα, κάτσε. κυρία Μαριάννα, <laughs> ξέρω. <laughs> Καλησπέρα. ναι αυτό που σου είπα για ταραντάρ ναι δεν το... ισχύει τελικά. τύλες του τρίγωνου βερμού το ανεξήγητο ναι καρδαβελάς τρίγωνου βερμού σέκαπτο ναι εκεί θα το δούνες στα δεκαένα βάζω τώρα τάμες, βάζω τώρα τον τελιόσου το... σε περνοέλα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 Αυτέ ήταν αποφάσει δικέ μου. Creator, caffeine, Kyen, θα πάρω φόρα, θα πάρω, πάρω φόρα, να τα μ' Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε τα αυτονόητο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ρίχτο, γκρε άδωροι. Ρίχτο, γκρε σε βόθο, ρομαίοι κόνε. Βρώμα, ράμμ, δεν μπορούμε να πνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυθιά μου με ορμόνε.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 Από Καλημέρα, Ρεφιλέ. Καλημέρα. Καλή χρονιά, καταρχήν. Μα τα πάνε κι άλλοι αυτά. Στο τέλο θα Ω, δούμε. Τρέλα, α πούμε. Ξέρει, υπάρχει ένα. Δεν ξέρω σε ποιο καναλή ήταν. Με το Πουλικάκο που έλεγε. Τι να μα πει ο κύριο Βορρή, τον παλκαδάκι του. Κάτι τέτοιο, υπάρχει περίπτωση να το βρει. Ναι, κάπου το έχω ακούσει αυτό. Σου ευχαριστώ πολύ. Για Βορείς... περιοδικό γίνανε ένα με στην αρχηγία τη ΕΠΕΝ τον κύριο Μιχαλολιάκου. Χωρίς να μας έχει πει ότι αποκυρήσω μετά βδελιγμίας το παρελθόν μου με το Μπαλτανάκη. Πρέπει να πάρω το αγαπημένο μου τσεκούρι και να τους πετσοκόψω όλους. Ελληνας. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε.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 Πάρε καβλυμα. Υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να χαιρετήσω του συμμετριώτε οι οποίοι είναι έτοιμοι για τον κομμουνισμό στην κοινά. Του καλημερίζω όλου και εδώ. Έτοιμοι! Καβα, καβα, πάστε α, πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι, όχι να το χαιρετήσω αυτό. Ναι, Η Ελλάδα είναι έτοιμη Γιατί φανταστώ τον έτσι είμαστε σήμερα σε Που θα επιβάλλει Was... το κομμουνιστικό κομμάτι, Έλεγχο ή μπαρνάκι, λίγου <organic> τη γι'α <γινάς> ήπια. <γινάς> κοντούλα, λεμονιά. Κορυφόρου Τα κουντούλα, Στα Παπάκι Πάει στη ποταμιά Δεν πάει το παπάκι στην Βάλε μου και μια παραγγελιά για το γιο μου που είχε γενέθλαια την πέμπτη το να μου γελάς Ποιο είναι αυτό Αντάξει Σας κοιτάζω και ελπίζω Μία ματιά σας Να πέσει και εδώ Το παράπονο αρχίζω Πες τη μαμά σου να παίξω εγώ. Έλα, μόνο να γελάς Έλα, μη σταματάς Έλα, να με φυλάς Αλλά το παραπέντε αυτό που λέει ο Καπουσίδη στον καθένα να το βάζουμε για αυτό που ξέρει πολύ καλά. Κατάλαβε, αυτή που έλεγε η παρμακόβολα τη βάλανε να ρίξει το φαρμάκι στου δύο δαπατίτε. Εκεί στο νοσοκομείο λοιπόν. Ακριβώ αυτό. Έχουν βάλει του σωστού ανθρώπου που ξέρουν του δουλειά. Προφανώ ο προηγούμενο δεν ήξερε πολύ καλά τη δουλειά. Ξέρε τώρα, αυτοί δεν τρώγονται μεταξύ του. Μή mm. φοβάσαι, έλα για. για να πετύχει το όποιο σχέδιο πρέπει ο καθένα να αλλάζει ένα ρόλο που να τελειάσει το χαρακτήρα του και στην προσωπικότητά του. Να υποβηθεί στην πουσία τον εαυτό του. Ακριβώ. Ανακοινώνεται οι ακόλουθε αλλαγέ στη σύνθεση Της κυβέρνησης. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργό Μιχάλης Χρυσοχοίδη. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης. Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου να περπατούν ένα ενάμιση χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική αναστάζει φαρμάκι, τι θα κάνει Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης Ο Κάνω σκοπίμος, όπως θυμάστε και με κατηγορούν εξήμερα έχω κλείσει αυτά με ψοκομία Το κάνω σκοπίμος και σας προκαλώ Τι λέτε Χαϊδεύει δώρος η σκέδη Σε ένα τηλεπαιχνίδι που λειμμένου Κόσμε μου Κόσμε Εγώ ένας πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη φούτα Ξεριζότουκα όταν ήμουν 14 4 χρονών Τσιού, <σταγίδρια> <σταγίδρια> <σταγίδρια> <σταγίδρια> <σταγίδρια> <σταγίδρια> <σταγίδρια> Λοιπόν, με την πέτει του θανάτου του Δήμη του Πανουργη. Πέφτει μετά από 6 χρόνια και η μέρα, Σαβάτο 13 Ιανουαρίου. Θα ήθελα να πείτε και μια κουβέντα σε ταλέζα να τα πει ο σύμωιο για το Τζιμάρα. Να μην το ξεχνάμε. Θέλω το φθηνό ζεμπέτυ του Γιώργου, που λέει να την βγάλω Λάου λάου και του χαστανικο λάου από το δείγμα δωρεάν το δύσκολο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα, δεβαέ. Θέλω σε παράθυρο. να βγω. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ κύριε Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέριζουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλώς έρθατε. Καλώς ήρθατε. Να τη βγαλώ λαου και του χατζή Νικολάου, να του κατουρίσω τη ψυχή. Ρε να τη βγαλώ λαου λαου. Διαπάσαν όσον και διαπάσαν μαλακίαν. Και όταν δεν τραχτήσω με ζωνέτες, Μια φορά θα πείτες, για πάντα θα πείτες. Σε ένα κλουβί γραφείο σαν να γκριμί oh. Πέσω ατέλειωτο κουβοταξίδι Είμαστε Έλληνες Έλληνα. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα Για την Παρασκευή, σύντροφε, ανόητε. Αμετανόητε κομμουνιστή, αντάρτη σα πανσαβουνά, αντάρτη είναι κουβάλα από τον σύντροφο Στέλιου Καζατζίδη. Αντάρτη σα πανσαβουνά, αντάρτη είναι κουβάλα, τραύματισμένο μισό πλευρό. Πώ το λέμε. Καλή χρονιά, καλώ ήρθε. Αγόρι μου τον Καρανταφέρη να τον παρακολουθείτε. πριν Μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, ξέρει τι που έδωσε το. Πώ το λένε? Τη Ειρήνη στο. Πε ωραίο. Του Βραγίου. Του Βραγίου, ρε. Τι έδωσε τη Ειρήνη. Έκανε και μη είπε ότι ο Μητσοτάκη με τον Ερντογάν θα πάρει το βραβείο τη Ειρήνη. Πώ το λένε, δε. Πε ωραίο τη λέξη. Πίπα. Μια πίπα. Πάρτο να τα ακούσει αυτά κάποια στιγμή. Μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή να ψάξω τι του Καρανταφέρη. Ατζαφέρι, αυτό καταλαβαίνω. Ε, όχι ε, αυτό, αυτό το συγκεκριμένο μόνο έχει... Το δηλαδή, ίδιο λέμε, ε, το ίδιο λέμε. Α, και βάλει και μια άλλη πίπη, που έκανε και είπε λαό ψηφής Νέα Δημοκρατία» και βάλεσε τα δικά σου, ξέρει να το φτιάξει. Αλλά έχει σημασία, έχει. Μεγάλη πλάκα. Πολύ, πολύ ε, μεγάλη, δηλαδή. το μυρίζομαι. Ποιον πρωθυπουργό θα διαλέξουμε. Βάλτε τι πέντε φωτογραφίε. Ένα, δύο, τρία... 4, 5. Είναι ο ένας, ο δύο, τρεις. Υπάρχει άνθρωπος νουλεχής και εχθρόν, μη εμπαθής. Έτσι θα μπει στο τάγκρο. Ποιος, ποιος, αυτός. ένα μηδέν. Εγώ τον θεωρώ τον πιο άρτιο πολιτικό τουλάχιστον του αιώνα που διανύουμε. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουμε. Η <σομίου> πόρτα μεγαλώνει. Στα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 Λοιπόν, α, θα βάλεις ένα τραγούδι Παρασκευή. Ναι. Θα βάλεις ένα τραγούδι του Μανώλη Ανδρολιδάκη, καρδιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσες μου τύχανε χαρές Στα χέρια μετρημένε. Κι όσες αγάπησα φορές Πήρα μονάχα σύμφορές Και μέρες νυχτωμένες Καρδιά μου, όπου και να πας, λάθος ανθρώπου σ' αγαπάς. Καρδιά μου λίγο σου! να ακούσεις την καρδιά σου.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 Ανάπου τάφου μου το κυφαρίσει Μαύρη χέλο να με έχει κατουρίσει Πέρδετε η Αγελάδα Έλληνα. Ναι <συμή> ο Έλληνας Μαράθη κυρινού διασμενή <συμή> θεία Και κοτούλα λεμόνια Τα σαλόνα δε σφάζουνε αρνιά, με πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η <Τι> παπαλάμπρε να γυμνεί, χαϊδεύει δροσυσκευή, σε ένα τηλεπαιχνίδι <Τι> ξένο, που λιμένω. Πουλάκι ξένο, πουλή χαμένο, που τα σπλάχνα, με βγάζω άχνα. <Τι>